Κεφάλαιον θήτα, σελίδα 512, στίχη 1 18, η επιστροφή του Παύλου. 1. Και ταύτα μεν ως προς τον Φίλιππον, ο Δεσάβλος, σαν να έζει μέσα εις κάποιαν φωνικήν ατμόσφαιρα, εξυκολούθη να αποπνέει από μέσα του και να εκδηλώνει αισθήματα απειλής και φόνου κατά των μαθητών του Κυρίου. Και δι' αυτό προσήλθεν εις Αρχιερέα, 2. Και ζήτησαν από αυτόν συστατικά και εξουσιοδοτικά σε για την Δαμασκόν προ τα εκεί συναγωγά με το σκοπό εάν έβρει κάποιου που να ανήκουν ει των δρόμων και ει την αίρεση του Ιησού, είτε άνδρε, είσανοί, είτε γυναίκε, να του φέρει δεμένου στην Ιερουσαλήμ. 3. Ενώ δεν πήγαινε, συνέβη να πλησιάζει ούτω στην Δαμασκόν, και έξαφνα ήστραψε γύρω του από τον Ρανόν φω λαμπρών. 4. Και όταν από την εκθαμβωτική λάμψη έπεσε καταγή, ήκουσε φωνή η οποία του έλεγε: Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις. 5. είπε δε ο Σάβλο. Ποιο είσαι κύριε, ο δε κύριος είπεν Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον σύ καταδιώκεις. Δεν ήξερε ότι όταν καταδιώκεις τους μαθητάς και ακολούθους μου είναι ω να καταδιώκεις εμέ τον ίδιον. Έξι. Αλλά σήκω και έμβαει στην πόλη και θα σου λεχθεί εκεί τι πρέπει να κάνει. Κι ο μεν και τους λόγους της φωνής ήκουσε και το πρόσωπο του αναστάντος κυρίου είδεν. 7. Οι άνδρες όμως που τον συνόδευαν, εστέκοντο με το στόμα και άφωνοι, ήκουαν μεν τη βοήθεια και τον ήχον της φωνής, χωρίς να ξεχωρίζουν λέξεις, αλλά δεν έβλεπαν κανένα. 8. Ε σηκώθηκε ο Σάβλο από το έδαφο που είχε προλίγου πέσει, και τη δέη σαν ανοιχτά τα μάτια του δεν έβλεπε κανένα. Τον οδήγουν ω εκ τούτου από το χέρι και τον έμβασαν στην Δαμασκόν. 9. Και παρέμεινε επί τρει ημέρε τυφλό, χωρί να βλέπει διόλου, και δεν έφαγεν ούτε ήπια κατά τα σημαίερα αυτά τίποτε. 10. Υπήρχε δε στην Δαμασκόν κάποιο μαθητή που έλεγε το Ανανία και είπε προς αυτόν ο Κύριος διοράματος. Ανανία, αυτός δε είπεν. Ιδού, εγώ είμαι Κύριε, έτοιμος να εκτελέσω τα διαταγά σου. Ένδεκα. Ο Κύριος δε είπε τότε προς αυτόν. Σήκω και πήγαινε στην Στενοπών που λέγεται Ευθεία και ζήτησε στην οικία του Ιούδα κάποιον που ονομάζεται Σάβλος και κατάγεται από την Ταρσόν. Εδιαθέσει του ανθρώπου αυτού είναι ευλαβείς, διότι η δού κατά την στιγμή αυτήν προσεύχεται. 12. Και είδεν εις που του παρουσίασα εγώ άνθρωπον ονομαζόμενον Ανανίαν, ο οποίος εμβίκενη στο δωμάτιό του και έθεσεν επ' αυτού την χείρα δια να τον θεραπεύσει από την τύφλωσιν και δινηθεί ούτω να ξαναειδεί. Δεκατρία. Απεκρίθη δε ο Ανανίας. Κύριε. Έχω ακούσει από πολλού για τον άνθρωπον αυτόν, πόσα κακά έκαμεν ει τα Ιεροσόλυμα ει από την χάριν σου και αφιερωμένου ει σε επιστού. 14. Και εδώ που ήλθεν έχει εξουσίαν από του αρχαιρεί να δέσει όλου όσοι επικαλούνται ευλαβό και μεταπίστεως το όνομά σου. 15. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος Πήγαινε χωρί κανένα φόβο δισταγμών, διότι ούτω είναι οργανών μου εκλεκτών. Τον εξέλεξα δε εγώ δια και διαδώσει το περί του ονόματός μου και του Ευαγγελίου μου κήρυγμα, μεταφέρον τούτο δια των περιοδιών του ενόποιον εθνικών και βασιλέων και των σημερινών απαγόνων του Ισραήλ. 16. Πήγαινε εσύ προς συνάντησήν του με την πεποίθηση ότι δεν θα συναντήσεις άρνησιν ή απροθυμίανη σε αυτόν. «Διότι εγώ ο ίδιος θα μεταστρέψω τον σάβλον και θα του δείξω τι από τούδεκης στο πρέπει να πάθει για το όνομά μου αυτός, έω εχθές με κατεδίωκεν». 17. Επήγε δε ο Ανανίας και εμβήκεν στο σπίτι όπου έμενε ο σάβλος και αφού έθεσεν επ' αυτού τα σχήρας, είπε «Σαούλα, αδελφέ, μέστε ο Κύριος που σε ενεφανίστη των δρόμων επί του οποίου ευάδιζε για να έλθει εδώ» και με έστειλε για να αποκτήσει πάλι το φως σου και για να το εσωτερικό σου με πνευμάγιον. 18. Και αμέσως έπεσαν από τα μάτια του σαν λέπια και ξαναείδε και αφού ησικώθη βαπτίστη. Και μετά το βάπτισμα έλαβε τροφή και δυνάμωσαν από την εξάντληση που του είχε φέρει ο βαθύς κλονισμός τον οποίον ισθάνθη από την εμφάνιση του Κυρίου και η νηστεία των τριών ημερών κατά τα οποία ούτε έφαγεν ούτε έπιε τίποτε.